Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωση του βίου του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού και Σπηλαιότου, γραμμένων από τον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, που εχρημάτισε πολλά χρόνια υποτακτικό του. Ο σαρκικός πόλεμος. Παρόλο που ο νεαρός ερημίτης ζούσε με υπακοή, προσευχή, δάκρυα και άσκηση, Εν τούτης ο σκληρός αυτός πόλεμος συνεχιζόταν αμύωτος. Έκλεγε, στέναζε, παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο που πολλές φορές τον παρηγόρησε αλλά καμιά λύσις δεν φαινόταν. Και λούφαζε μεν για λίγο ο πόλεμος ώστε να πάρει μια ανάσα αλλά και πάλιν άρχιζε εντονότερος. Έτσι το σώμα του άρχισε να καταπίπτει από τον αγώνα και το θάρρος του να κλονίζεται μπροστά στο φαινομενικό αδιέξοδο. Ακόμα και ο γέροντας Δανιήλ στα Κατουνάκια, παρόλη την ακριβή του συνέπεια στην ασκητική ζωή και τη σοφία του, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει αποτελεσματικά, διότι δεν είχε εμπειρία από τέτοια υπερφυή παλέσματα. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να καταπίπτει το θάρρο του νεαρού αγωνιστού. Η λύπη και η απελπισία άρχισαν να τον ζώνουν ολόγυρα. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ο Θεός του έστειλε μία παρηγοριά την οποία έγραψε σε επιστολή προς πνευματική του κόρη και την αδελφότητά της. Στην περίοδο της σκληρής πάλις, μια καλοκαιρινή νύχτα με πανσέλινο βρισκόταν στα συνηθισμένα μέρη από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι τα κρύα νερά, και ήταν πολύ βαρημένος και η Χάρις δεν του έδειχνε παρηγοριά. Προχωρούσε λίγο στην απόγνωση, διότι δεν είχε κανέναν να του παρασταθεί για να του πει τον πόνο του και όλα μέσα του τα κατάπινε. Μην έχοντας τι άλλο να κάνει για να ξεκουραστεί, απεφάσισε να επισκεφθεί το πνευματικό του τον Παπαδανίλ για να του πει τους λογισμούς του και να κοινωνήσει. Αφού έφτασα, καταγράφει ο γέροντας, εστάθηνο λίγο μακράν απ' επάνω εις ένα βραχάκι να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους και καθήμενος και ευχόμενος νοερός ήκουσα μία γλυκία ανφωνήν όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί θα ήταν ώρα τέσσερες της νυκτός και ερπάγει ο μου εις την φωνήν. και οι πίσω να ειδώ Πού είναι αυτό το πουλί και προσεκτικά παρετήρουν εδώ και εκεί όπου ερευνώντας σε ένα ωραίο λιβάδι και προχωρών ήτο χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα τείχη. Μέσον δε από τα τείχη ήτον άνθι πολυπίκυλα και χρυσόχρωμα ο πονούς μου αλυσμόνησε το πουλί και όλους ηχμαλωτίστη εις την θεωρία του παραδείσου εκείνου. Και προχωρών ήτον ένα παλάτι υψηλών και θαυμάσιων, εκπλήτων νούν και διάνοιαν. Και εις την ἵστα εις τού, η Παναγία μας, βαστάζουσα ως βρέφος των γλυκύτατων Ιησούν εις την αγκάλιν της. Όλοι ως κατάλευκος και απαστράπτουσα. Και προσεγγίσας εγώ εις πασάμιν, ως ένα πύρο αγάπη και ως βρέφος με ενηγκαλίστη και κάτι με είπε «Δεν αλυσμονώ την αγάπη όπου μου έδειξεν ως γνησία μητέρα». Τότε χωρίς φόβων ή συστολήν ήλθων πλησίων της καθώς πλησιάζω εις την εικόνα της. Και ό,τι κάνει ένα μικρό και αθόν παιδάκι όταν είδε την γλυκιά του μανούλα, τα όμοια και εγώ πως δεν έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νους μου άνοθεν είχε όλος καταποθεί. Κακήθεν αναχωρίσες από άλλη οδόν, ήρθον πάλι στο λιβάδι, όπου ήταν κατοικία ωραία. Και μη έδωκαν ευλογία την άκεμοι είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβράμ και είναι συνήθεια όποιος διέλθει εδώ να του δίδουμε ευλογία. Και ούτω παρήλθον και από εκεί και ήλθον ει τον εαυτόν και ήμουν πάλιν ει το βραχάκι ακουμπισμένο. Και αφήσα τον σκοπό όπου πήγαινα, εκατέρμηνα να προσκινήσω περιχαρή την εικόνα τη Παναγίαση στην σπηλιά του Αγίου Θανασίου, διότι είχον πολύ ευλάβια ει αυτήν. Και είχον καθίσει έξι μήνες εκεί στην αρχήν, διαγάπην τη και άναβα το καντήλι. Νύκτα η μέρα, αυτή ήταν η αδολεσία μου. Λοιπόν, καθώ ήμουν όλο εκμάλυτο εκείνη τη νύκτα ει την Θείαν Αγάπην, εκατέβην να την ευχαριστήσω. Και μόλι εμβίκα και την προσκύνησα, αισθάθηνα αντίκρη και την ομιλούσα ευχαριστώντα, εξήλθε τόση πολύ ευωδία, ω μία αναπνοήδρο ο βόλο από το γλυκύτατο στόμα τη, όπου εγέμισε την ψυχή μου και έγινα. Άφωνος εις δευτέραν ώραν πολύν Και όταν εσηκώθηκαν να ειδούν τα καντήλια ο Εκκλησάρης, εγώ ως έξαλος έφυγα, μία εννοεί αυτό αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ερωτά. Το ρωτήσαμε αργότερα, καθώς μας διηγόταν την παραπάνω διπλή θεωρία. Γέροντα, τι εργασία κάνετε ώστε η Παναγία μας, να σας προστατεύει και μας είπε ότι με την αυτομεμψία και την αυτογνωσία εγκολπώθηκε την αθλιότητά του. «Τι είσαι εσύ» ρωτούσα τον εαυτό μου. «Τίποτα, ούτε ένα σκουλίκι δεν είσαι». «Όταν η χάρη έρθει στον άνθρωπον, τον κάνει Θεό. Όταν όμως φύγει από τον άνθρωπο, Τότε είναι έτοιμος για κάθε αίρεση, για κάθε πλάνη, για κάθε παρεκτροπή, ακόμη και για την κόλαση. Όλα βέβαια στηρίζονται στην χάρη του Θεού. Αλλά έχει και η χάρη στην απέτησή της για να έρθει να κατοικήσει στον άνθρωπον. Ζητά την προαίρεσή του, την θέλησή του και τον αγώνα του. Μαζί με την χάρη ο άνθρωπο γίνεται άγγελος. Χωρίς την χάρη παρεκτρέπεται και γίνεται Δαίμονας. Ο γέροντα Ιωσήφ πολλές φορές ομολογούσε Αν με αφήσει η χάρις του Θεού θα κάνω τα χειρότερα εγκλήματα γιατί έχουμε όλα τα σπέρματα στην ψυχή μας και τα καλά και τα κακά Ό,τι επικρατήσει δια της προαιρέσεως παίρνει θέση και εξουσία Πόσοι άνθρωποι έβγαζαν δαιμόνια και μετά έπεσαν μετά από αυτή την οπτασία θα περίμενε κανείς πως η πάλι θα ελάμβανε τέλος. Αντιθέτως όμως, ο αγώνας άρχισε να τραχύνεται. Μόνο λίγες μέρες κράτησε η ειρήνη και ο σαρκικός πόλεμος διπλασιάστηκε. Παρηγοριόταν από τα δάκρυα και την προσευχή, αλλά υπήρχαν στιγμές που η χάρις του Θεού συστελόταν και ο αγώνας γινόταν τότε ανυπόφορος. Με την προσευχή και την προσοχή στους λογισμούς αγωνιζόταν διαρκώς να κρατήσει τον νου του καθαρό και συνέχεια έδερνε τον εαυτό του ώστε με την οδύνη να σβήσει την ειδονή της αρκώς. Μα όσο εκείνος προσευχόταν τόσο τα δαιμόνια αγρίευαν διότι έβλεπαν ότι ο νερός ασκητής αγωνιζόταν να ξεφύγει από τις παγίδες τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι δέμονες του ψιθύριζαν διαρκώς με τους λογισμούς. «Δεν θα κάνεις τίποτε. Εμείς θα σε ρίξουμε. Μάται αγωνίζεσαι. Πόσο θα αντέξεις». Άλλοτε πάλι του υπόσχονταν ευημερία, πλούτο και απολαύσεις. Και νέες επιθέσεις ακαθάρτων λογισμών και σφοδρών σαρκικών πυρώσεων. Και ξανά επιχειρούσαν να τους σκοτήσουν το νου με τους λογισμούς Λέγοντάς του οι δαίμονες «Είναι αδύνατον να γλιτώσεις από τα χέρια μας». Ο νεαρός αγωνιστής όμως δεν κατέθετε τα όπλα. Έκανε άκρα υπομονή, προσευχή, μέρα νύκτα και χιλιάδες μετάνιες. Αλλά δεν είχε κανένα συνασκητή και γέροντα ικανό να τον βοηθήσει, να τον ενθαρρύνει και να τον διδάξει πώς και γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός. Για να μάθει εκ τους τρόπους των πολέμων που οδηγούν στην Αγία Ταπείνωση. Στον τότε νεαρό ασκητή Φραγκίσκο, οι άλλοι μοναχοί πατέρες, επειδή δεν είχαν πείρα από τέτοια υπερφύη παλέσματα, του έλεγαν ότι είναι πλανεμένο και έτσι τον απογοήτευαν περισσότερο. Και για να μην τον καταρακώσουν, τους απέφευγε όλου και έμενε κατά το πλήστον, στην σπηλιά του ή περιερχόταν στις ερημιές. Μετά από σχεδόν οκτώ έτη ακαταπάυστου σφοδρού πολλέμου της Αρκός, μεγαλόσχημος μοναχός πλέον με το όνομα Ιωσήφ, την τελευταία ημέρα που θα τον λύτρωνε ο Χριστός, αυτός διαλογιζόταν απεγνωσμένα. Αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρόν και τα πάθη μου ενεργούν ως εντελεία υγεία, οι δαίμονες είναι οι νικητέ. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και νίκησαν και όχι εγώ. Και καθώς καθόταν σαν νεκρός από την απόγνωση, αισθάνθηκε ότι άνοιξε η πόρτα του κελιού του και μπήκε μέσα κάποιος. Επειδή όμως ήταν έμπειρος ασκητής, δεν έστρεψε να ειδεί, αλλά συνέχισε με αυτοσυγκέντρωση την ευχή. Ξαφνικά αισθάνθηκε από κάτω το ένα χέρι να τον ερεθίζει προς ηδονή. Στράφηκε και είδε τον δέμονα της πορνείας, όπως τον περιγράφουν οι πατέρες, κασίδι με πληγωμένη την κεφαλή του και αναβρωμά απέσια. Ο γέροντας Ιωσήφ όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά αμέσως όρμησε με τα να τον πιάσει και να τον κάνει κομμάτια, Μα όταν τον έπιασε έγινε άφαντος, αλλά ένιωσε με την αφή του την αίσθηση των τριχών του. Είχε τρίχες του χείρου και την όσφρηση μια φοβερά βρώμα. Και από εκείνη τη στιγμή εράγει ο πόλεμος. Ήλθε τελεία ειρήνη στην ψυχή του και απειλάγει μια για πάντα εκ των ακαθάρτων παθών της σαρκός. Όλη τη νύχτα χαιρόταν και ευχαριστούσε τον Θεό, που δεν τον παρίδε. Κατά τα ξημερώματα κουρασμένος από την πολύερη αγρυπνία του, ήλθε σε έκσταση και το έδειξε ο Θεός την κακία του σατανά, όπως διηγείται ο ίδιος. Είδα ένα μέρος ευρύχωρον, που θάλασσα το εχώριζε. Και σε αυτήν την ευρυχωρίαν ή τον παγίδεσε στρωμένες παντού, και κρυμμένες να μη φαίνονται. Εγώ δε ήμην στο ένα μέρος πολύ υψηλόν και όλα ως εν θεάτρο τα έβλεπα. Από δε το μέρος αυτό έπρεπε να διέρθουν όλοι οι μοναχοί. Από δε τις θαλάσσεις ή των ένας δράκων δαίμονας φοβερός όπου έβγαζαν φλόγες στα μάτια του. Εξαγριωμένος έβγαζε το κεφάλι του και κοίταζε. «Πιάνονται στι παγίδες» Οι δαίμοναχοί, περνώντας χωρίς φόβων και προσοχή, άλλο από το πόδι, άλλο από το χέρι, άλλο από τον λαιμό, άλλο από την κοιλιά, άλλο από τα υπογάστρια, πιάνονταν. Όταν πιάνονταν, τότε ξυπνούσαν τροποτινά και άρχισαν να κλένε τόσο αξιοθρήνητα, που κι εγώ έκλεγα. και βλέπω ο δαίμον εγελούσε σαρκαστικά με ικανοποίηση, χαίρον και αγαλόμενος, εγώ δε ελυπούμιν σφόδρα και έλεγα «Αχ, πονηρέ δράκον, τι μας κάμεις και πώς μας πλανάς» και συνήλθε έχοντας χαρά και θλίψη. Χαρά διότι είδε τις παγίδες του διαβόλου και θλίψη για τους κινδύνους που διατρέχουμε εφόρου ζωής. Μετά από αυτήν την τελική νίκη του, ομολογούσε ότι «Μη εδόθει ως δώρον η καθαρότης να μην ξεχωρίζω γυναίκα ή άνδρα. Δεν μη το πάθος ποσός. Με την δωρεάν του Κυρίου έλαβον εν την χάριν της καθαρότητας». Ο γέροντας Ιωσήφ, με τον ακατάβλητο αγώνα του, αν και δεν είχε συμπληρώσει τότε ούτε το 32ο έτος της ζωής του, Έφτασε σε αυτή την υψίστη κατάσταση και δίδασκε εμπειρικά πια ότι αυτός όπου αγωνίζεται και φυλάγει το σώμα του καθαρόν και το νούν του αμόλυντον από ριπαρούς λογισμούς ως ευώδες τιμια μία μανεβαίνει η ζωή και η προσευχή τους στους ουρανούς. Το είδον εγπράκτος αυτό όπου τώρα σας λέγω δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδη προς τον Θεόν όσων η αγνώτης του σώματος όπου αποκτάτε με αίμα και αγώνα φρικτών έχω πολλά να υποπερι αυτής της μακαρίας αγνίας όπου εγεύθυν και έφαγα τον καρπό της αλλά δεν μπορείτε να βαστάσετε τα λεγόμενα ένα μόνο σας λέγω ότι και τα ρούχα τους όταν αλλάζουν αυτοί ως αν μυρωθήκη αναψυκτική απλώνεται και βοδιάζει όλο εκείνο το σπίτι και είναι αυτή η πληροφορία Θεού διά την μακαρίαν, αγνίαν, την Αγιοτάτην, παρθενίαν. Όταν πρωτοπήγα κοντά στον γέροντα Ιωσήφ μας γράφει ο γέροντα Εφραίμ ο φιλοθείτης, είχα κι εγώ τους αρχικούς μου λογισμούς και πολέμους. Με τη χάρη του Θεού στον κόσμο δεν εγνώρισα τίποτε. Από μικρό πεδάκι ήμουν στον δρόμο του Θεού, με μητέρα σκίτρια, με πνευματικό οδηγό αγιορίτη, και κάνοντας τους παιδικούς μου αγώνες με την νηστεία και προσευχή. Ήμουν τελείως αγνός και όμως ο διάβολος κοντά στον γέροντα από τις πρώτες ημέρες με πολέμησε. Πήγα κι εγώ στον γέροντα και του είπα «Γέροντα, τι θα κάνω» «Αα, παιδί μου, τι θα κάνεις» Χτύπα τη φαντασία, χτύπα την και όταν δυναμώσει ο πόλεμος πάρε το ξύλο και χτύπα σκότωσε τον εαυτό σου για να ζήσει η ψυχή σου Οι σαρκικοί λογισμοί και ο πόλεμος αντιμετωπίζονται με ξύλο που θα το έχει κάτω από το μαξιλάρι σου Εάν δεν αντιμετωπίσεις αυτό το θηρίο κατά αυτόν τον τρόπο στήθος με στήθο, δεν υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά το άνθος και την ευωδία της αγνότητος και της καθαρότητος, πράγμα που έχει πολύ παρησία στον Θεό. Και έτσι μαθαίναμε από τον Γέροντα ότι ο πυρασμός θέλει βία και αντίσταση για να υποχωρήσει το πάθος. Γιατί αυτός που μας πολεμάει είναι δαίμονας, είναι ύπαρξης και έχει μια συγκεκριμένη δύναμη και παραχώρηση από τον Θεό για να μας πολεμάει. Μόλις εξαντλήσει αυτό το όριο που παραχώρησε ο Θεός, θα υποχωρήσει ούτως ή άλλως. Και μετά τι γίνεται; Στεφανώνεται ο αγωνιστής και έτσι κερδίζεται η νίκη. Οι λογισμοί έπρεπε να έρθουν, έπρεπε να πολεμιζούμε όπως και κάθε αγωνιζόμενος πολεμείται αθέλητα. Είχαμε πόλεμο πότε στο ένα πάθος και ετσι κερδιζεται η νικη οι λογισμοι επρεπε να ερθουν επρεπε να πολεμηθουμε οπως και καθε αγωνιζομενος πολεμειται αθελητα ειχαμε πολεμο ποτε στο άλλο. Όταν σταματούσε ο πόλεμος και ειρηνεύαμε μερικές μέρες βλέπαμε ότι δεν είχαμε την πνευματική ανύψωση που είχαμε όταν μας ύψωναν οι πόλεμοι και οι αντίσταση. Κάποτε ήρθε οι μοναχοί και ανέφερε στον γέροντα ότι είχε έντονο σαρκικό πόλεμο. Ο γέροντας του είπε να κόψει το κρασί, να νηστεύει, να σφίξει τη ζώνη του, να διώχνει τι εσχρέ φαντασίες να χρησιμοποιεί το ξύλο και να είναι σίγουρος ότι ο πόλεμος θα υποχωρήσει. Μετά από κάποιο διάστημα ξανάρθει ο μοναχός και είπε ότι ακολούθησε την εντολή του αλλά ο πόλεμος συνεχιζόταν. Παίρνει τότε ο γέροντας ένα ξύλο και του λέει «Πάρε το ξύλο και εκτύπα τον εαυτό σου να δω πώς χτυπάς». Έπιασε εκείνος το ξύλο μα στην ουσία «Χάιδευε το σώμα του». Τότε ο γέροντας του λέει «Για, Γιαφέρε το τοξίλο, Άρπαξε το ξύλο, σήκωσε το ζωστικό του και με τρεις που έδωσε τα πόδια του, το σπάσε. Απόρυσε ο μοναχός. «Μα γέροντα, έτσι χτυπάνε. Παιδάκι μου, έτσι βγαίνουν τα δαιμόνια, όχι με χαϊδεύματα». Η καθαρότητα, μαζί δι' δεν αποκτάται με παιχνίδια. Η αγνότητα δεν έρχεται στον άνθρωπο χωρίς αιματηρό αγώνα πάνω στους λογισμούς. Ακόμη και αν ο μοναχός δεν έχει γνωρίσει κάποια σαρκική πτώση στον κόσμο, εν τούτης, κατά τον μοναχικό βίο, το δαιμόνιο της πορνείας του ξεκινά πραγματικό πόλεμο. Πολύ περισσότερο φυσικά εάν έχει κάποιο βεβαρημένο παρελθόν. Το δαιμόνιο ξεκινά τον πόλεμο από την φαντασία, την καλλιεργεί με τους λογισμούς, μολύνει τον νου, την κατεβάζει στην καρδιά και βρωμίζει την ψυχή και το σώμα. Από εκεί κρίνεται η όλη προκοπή ή η αποτυχία στον αγωνιζόμενο, στο αν δηλαδή θα υποχωρήσει ή θα αντισταθεί στον πόλεμο της φαντασίας Αν κάνει το λάθος και ανοίξει διάλογο Με την εφάμαρτη προσβολή Και αποδεχθεί τη βρωμιά του διαβόλου Με τη δική του συγκατάθεση Από εκεί και πέρα Ακολουθούν πτώσεις Ψυχικές, διανοητικές Καρδιακές, σωματικές Και το αποτέλεσμα είναι Ότι θα εχμαλωτιστεί Από το πάθος μας τόνιζε όσοι ως γέροντάς μας πως όταν ο μοναχός υποστεί ο λίστη μας αρκικό μετά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να γλιτώσει. Και αν δεν κάνει αυτόν τον εματιρό αγώνα θα του δώσει ο Θεός άλλους κόπους διαβίου. Γι' αυτό χρειάζεται στην νότητα κόπος, αγώνας, αντίσταση για να αποκρουστεί αυτός ο δαίμονας και έτσι να ανατείλει η νίκη της αγνότητος που θα παίξει σπουδαίο ρόλο και στην παρούσα ζωή, αλλά και στη μέλουσα. Διότι κανεί ακάθαρτο δεν θα κατοικήσει στον υπέρλαμπρο παράδεισο του Θεού. Μα εξηγούσε ακόμα πω ο κόπο τη αγρυπνία είναι ο αερά προσευχή, η ακριβή στήριξη του κανόνα, η νυφαλιότητα στο φανταστικό και στο λογιστικό του ανθρώπου και η ενγέννη προσοχή βοηθούν στην καθαρότητα. Η καθαρά εξομολόγηση, τα δάκρυα και η μετάνοια, η γνήσια και ηλικρινής υπακοή, η σωστή τοποθέτηση του υποτακτικού προς τον γέροντα και η περιεκτική εγκράτεια είναι όλα βοηθήματα, φάρμακα και μέσα που βοηθούν τον μοναχό αλλά και τον κάθε χριστιανό να αποκτήσει την αγνότητα. Μάλιστα μου έλεγε και το ακόλουθο αξιοσημείωτο, σημειώνει ο γέρον Εφρέμ ο φιλοθεήτης. Παιδί μου, ο σαρχικός πόλεμος δεν ανάπτει τόσο από το φαγητό, το ποτό, το κρασί και τον ύπνο, όσο από την κατάκριση. Γιατί γέροντα? Για να μάθουμε ότι και εμείς είμεθα τις αυτής φύσεως. Ο αυτός διάβολος μας πολεμάει. Και είμαι όλοι στο αυτό μέτρο της κατακρίσεως. Θέλεις ακόμα ένα μέτρο να το δεις. Ποιο γέροντα, άνθρωπος που δεν κρίνει των πλησίων του, είναι μαρτυρία, στοιχείο, απόδειξης και βεβαίωσης, σωσμένου ανθρώπου. Όποιος δεν κρίνει, δεν θα κρυθεί. Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε, βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό μας έλεγε. Σου έρχεται λογισμός ή λόγος κατακρίσεως να δικαιολογεί τους πάντες και να παίρνεις όλα τα βάρη επάνω σου. Εάν δεν αντιμετωπίζεις έτσι τις προσβολές για κατάκριση και είτε τις εκφράζεις προς τα έξω είτε τις καλλιεργείς μέσα σου θα έχεις σαρκικό πόλεμο. Και αν τότε δεν συνετιστείς θα σε αφήσει η χάρης και θα πέσεις. Και αν μετά την πτώση δεν μετανοήσεις και δεν σταματήσεις την κατάκριση, οι πτώσει θα έχουν πολλά άλλα άσχημα επακόλουθα. Γιγαντώνεται το πάθος, έρχεται ο θάνατος και ακολουθεί η κόλαση. Γι' αυτό μας δίδασκε πως όποιο πάθος πολεμήσει τον μοναχό Πρέπει να το αντιμετωπίσει από την αρχή μέχρι να το εξοντώσει. Και η πιο μικρή υποχώρηση οδηγεί στην απώλεια. Όντως υπήρξαν και υπάρχουν ηρωικές ψυχές με τόση αγάπη και πόθο Θεού που όταν βλέπουν πως η ακάθαρτη ηδονή επιχειρεί να υποδουλώσει την ελευθερία τους και να σκοτήσει το νου του τότε επιχειρούν και αυτοί με την οδύνη να αποδιώξουν την ηδονή για να φυλαχθούν αγνοί και καθαροί απέναντι στον μόνον Άγιο Θεό ακούγεται σκληρός ο λόγος αλλά η ψυχή που γεύθηκε την άρρητη Θεία Αγάπη δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της καμία οπισθοχώρηση στην αμαρτία τέτοιος ήταν και ο γέροντάς μου νεαρός τότε Φραγκίσκος στην Ανδρία και αποφασισμένο για μάχη μέχρι σε σχάτων έλεγε ή θα σε φάω διάβολε ή θα με φας. Δεν χωρούσαν μέσε λύσεις. Ορμούσε, βιαζόταν, έκανε απερίγραπτη υπομονή. Με τέτοια προαίρεση πώς να μην βοηθήσει η του Θεού και να μην τον αναδείξει στην υψίστη κατάσταση που έφτασε. Σαν να μην έφτανε αυτός ο πόλεμος, η κάθε νύχτα του ήταν κυριολεκτικά μαρτύριο, οι δαίμονες από το φθόνο του. Τον έδερναν αισθητά. Τάγματα ολόκληρα δαιμόνων ορμούσαν κατ' του και τον βασάνιζαν και όλοι μαζί φώναζαν «Πνίξτε τον! Σκοτώστε τον!» Και όχι μία ή δύο νύκτες, αλλά οκτώ ολόκληρα χρόνια. Στις αρχές, ορμητικός και λεοντόκαρδος όπως ήταν, αντιμαχόταν τα δαιμόνια σαν να ήταν ζώντα. Άρπαζε ένα δαιμόνιο και το χτυπούσε πάνω στα άλλα. Όμως τις περισσότερες φορές οι γροθιές του περνούσαν μέσα από τα δαιμόνια σαν αβάρα βάραγε αέρα με αποτέλεσμα να κτυπά τους τείχους. Έτσι όχι μόνο έτρωγε ξύλο από τα δαιμόνια αλλά και τα χέρια του τραυμάτιζε. Η δετύχοι του κελιού του ήταν χαλασμένη από τις γροθιές και τα κτυπήματα. Τελικά ο νεαρός Φραγκίσκος δια της πύρας έμαθε ότι μόνον δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας μας εξαφανίζονται οι δαίμονες. Μόλις άκουγαν το όνομα του Χριστού, η ισχύ στον διαιλίετο σαν καπνός. «Πρόφθασε Παναγία μου», φώναζε από τα βάθη τη καρδιάς του. Και ευθύ αμέσω έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν. «Μας έκαψε, μας έκαψε». Παρά ταυτά, αυτά, η τανομαχία συνεχιζόταν καθημερινά αμύωτη. Κάποτε διηγούμενο είπε μια φορά εκεί που καθόμουν, άρχισα να κλαίω. Τι είναι αυτό, Θεέ μου, αφού δεν τρώγω, αφού τόσο αγωνίζομαι, και δεν μπορώ να νικήσω. αυτός θα με καταστρέψει. Πέντε-δέκα λεπτά δεν πέρασαν, και να ο Σατανά ο Κασιδιάρης με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει. Εγώ με τόση μανία έπιασα τα πλευρά του, και με τα δόντια μου τον δάγκωσα. Τόσο αισθητό ήταν το δάγκωμα που έκανα, που ένιωσα τις τρίχες του να ακουμπούν στα χείλη μου. με εκείνο που έκανα και αισθάνθηκα τέτοια βρώμα, που δεν μπορούσα να καθίσω στο κελί. Την άχθηκα έξω από το κελί και πάλι βρωμούσε. Πάντως, πάνω στον αιματηρό αγώνα, γεύθηκε αρκετές φορές, την αντίληψη της υπεραγίας Θεοτόκου και κατενόησε πως η Παναγία ιδιαίτερος υπεραγαπά την αγνότητα. Γι' αυτό παντός άλλου πάθους περισσότερο πολέμησε με τη σάρκα. Έλεγε «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή Παρθένος δι' αυτό και όλους τι ούτου μας θέλει και αγαπά. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την σημερινή μας εκπομπή, η οποία έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός, στην επόμενη θα μιλήσουμε για τον πατέρα Αρσένιο, τον συνασκητή,